Φίλες και φίλοι του Radio Music Heaven, καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Ελπίζω να περάσετε όμορφα τα Χριστούγεννα, τις μέρε των εορτών και να πήρατε και τα δώρα που επιθυμούσατε. Βέβαια, αυτό δεν είναι σημαντικό. Σημαντικό είναι να περάσουμε όμορφα με ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπάνε και να αισθανθούμε λίγο έτσι... Ε, μια χαρά, μια γαλλίαση και γιατί όχι για αρκετούς από εμάς την ε, πολύ απαραίτητη ξεκούραση. Τελευταία εκπομπή του 6 για το 2014 έτσι μην τρομάζουμε. Η, υπομπνή, η εκπομπή μας θα είναι πια το 2015. Ε, αυτό το βροχερό κυριακάτικο απόγευμα. Ε, πιστεύω παντού τα κυρικές συνθήκες είναι πραγματικά χριστούγεννιάτικες θα έλεγα ε, οι περισσότεροι από μας κάπου θα είμαστε, κάπου θα χαλαρώνουμε ε, ε, άλλο από το πολύ φαγητό των ημερών προηγήθηκαν Άλλο θα είναι με φίλους, με γνωστούς, άλλο απλώ θα ξεκουράζεται πάντως ε, ό,τι και κάνουμε αρκεί ε, να αισθάνομαστε όμορφα και να έχουμε την απαραίτητη ζέστη με στην καρδιά μα. Να καλησπίσω λοιπόν όλου εσά, του ακροατέ του Radio Music Heaven, τα μέλη του σταθμού μα, του συμπαραγωγού εδώ πέρα, την Ελένη την Ευελίνα που μα ακούνε και σε αυτή την χριστουγεννιάτικη χαλαρή. Εκπομπή, χαλαρά θα το πάμε, δεν έχω ιδιαίτερη θεματολογία, μουσική, χριστουγεννιάτικη, μουσική διαφόρων, ειδών και τύπων και χαλαρή κουβεντουλέτη αυτή την εκπομπή. Πάμε λοιπόν για το πρώτο μας κομμάτι για σήμερα. Και Το Christmas uh, Pipes, uh, τα Organa Guides θα λέγαμε εμείς των Χριστουγέννων και εντάξει είπαμε χαλαρά θα το πάμε σήμερα έτσι εγώ. Την έχω αράξει εδώ πέρα, μπροστά στο μικρόφωνο του σταθμού, μπροστά στην υπολογιστή. Έχω και τα εφόδια μου, να και τα σχετικά, της μου σοκολάτα. Βλέπω από το παράθυρο, μάλλον έβλεπα προηγουμένως το έρχε σκοτεινιάσει, τη βροχή να πέφτει. Και εδώ, με την όμορφη αυτή αίσθηση, ότι η φωνή μου φτανεί σε όλους τους φίλους του σταθμού μας, όπου και αν αυτοί βρίσκονται. Δεν ξέρω τι έφερε σε εσά ο Γιώργος ο είναι για μας πρωτοχρονιάτικη παράδοση, τι δώρα πήρατε από τους αγαπημένους σας τα Χριστούγεννα. Ε, ελπίζω κάποια από αυτά να ήταν και βιβλία ή να κάνατε δώρο στον εαυτό σας. ένα καλό βιβλίο. Ή ακόμα και αν όχι σαν υλικό, σαν... Ε, πνευματικό να το πούμε έτσι Αν κάνετε δώρο στον εαυτό σας Να ξεκινήσετε να διαβάζετε ένα βιβλίο Που το είχατε καιρό ε, Αφημένο κάπου στη βιβλιοθήκη Κάπου στο, ε, στο σπίτι Ήταν ένα βιβλίο που περίμενε Ελπίζω να κάνατε δώρο στον εαυτό σας Και να ξεκινήσατε έτσι Τη σχέση σας Αν δεν είστε φανετικό αναγνώστης Με τα βιβλία Ένα βιβλίο που μπορεί να είναι η καλύτερη παρέα Ανάλογα βέβαια και την ε, όρεξη και την ε, εποχή, βέβαια, αυτή νομίζω είναι μια γενικά ο χειμώνας, Μια πάρα πολύ καλή εποχή για βιβλίο. Ε, δεν ξέρω, αλλά σε μένα το χειμώνα ειδικά, και ειδικά όταν έτσι κάνει κρύο και βρέχει, μου αρέσει να ε, κάθομαι μέσα στο σπίτι. Ε, ή εντάξει και κάπου να πάω σε κάποιο κλειστό και ήσυχο χώρο δεν με εμπνέει πολύ για βόλτες αυτή η εποχή και έτσι με συντροφιά ένα βιβλίο νομίζω ότι η ώρα θα και με λίγο μουσική βέβαια από το αγαπημένο μα σταθμό η ώρα ε, θα περάσει πολύ ευχάριστα πάμε στο επόμενο κομμάτι μας και θα συνεχίσουμε <Το> Joy to the World για ορχέστρα και χοροδία εδώ πέρα με την ορχέστρα και τη χοροδία του BBC πάρα πολύ γνωστό και έτσι χαρούμενο τραγούδι έτσι να ανέβει λίγο με διάθεσή μας <κοκοκοκοκύ> <κοκύ> <κοκύ> <κύ> και συνομί. λοιπόν τι λέγαμε είπαμε χαλάρωση είπαμε ε, ένα καλό βιβλίο πάντα βοηθάει ε, και εγώ και να ε, ξεκινήσω μια και είχαμε Αυτέ τι μέρες λίγο, α, όσο και να είναι λίγο χρόνο περισσότερο για τον εαυτό μα, κάπου, κάπου τον βρήκαμε. Μεταξύ των κοινωνικών, οικογενειακών υποχρεώσεων και των απαραίτητων εορταστικών εκδηλώσεων, κάπου εκεί πέρα διαβάσαμε εγώ. Απέλεξα να ξεκινήσω ένα που χρώσταγα σε σογά χρωστούσα, νομί, και πολύ καιρό, το τελευταίο από την τετραλογία έραγων του αγίνη. Είχα διαβάσει τα τρία πρώτα, ε, φαντασίας, επική φαντασίας, μαγεία, δράκη, ε, Ξωτικά, καλή, κακή ε, και διάφορα άλλα πράγματα έτσι. Ε, τα τρία πρώτα τα είχα διαβάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το Eregorn δηλαδή το πρώτο, Brissinger το δεύτερο και το Eldest το τρίτο. Το τέταρτο με τον τίτλο Inheritance, κληρονομιά, ήταν ε, το, ναι, το τέταρτο, συγνώμη, ε, είχε το... Περίεργο να το πω έτσι, ότι άργησε πάρα πολύ καιρό να εκδοθεί και είχαν γίνει και πολλά αρνητικά σχόλια γι' αυτό για την ικανότητα του Σεγγραφέρα, του παολίνη να μπορεί να ολοκληρώσει το έργο που ξεκίνησε. Ε, το πρώτο βιβλίο είναι έτσι, ένα ωραίο κλασικό βιβλίο ε, επίκης ε, φαντασία, ολοκληρώνεται λίγο πολύ με αναμενόμενο τρόπο θα έλεγα πω ακριβώς δεν θα σας πω δεν θα έκανα αποκαλύψεις όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να το διαβάσετε έχει ωραία πράγματα, έχει απ' όλα ε, και φυσικά αφήνει και το απαραίτητο παράθυρο για να ε, προχωρήσουμε στο δεύτερο βέβαια δεν ε, ευτυχώς το πρώτο βιβλίο ε, δεν σε αφήνει στα μισά με την έννοια ότι αν σε κάποιον δεν αρέσει ιδιαίτερα το είδο μπορεί να διαβάσει το πρώτο βιβλίο να την πρόκειται και να σταματήσει εκεί πέρα χωρίς περιέργεια στα επόμενα όμως βιβλία στο δεύτερο και στο τρίτο να συνεχίσει κανείς, ε, μετά ε, είναι δύσκολο να, στα, να σταματήσει γιατί ε, δεν ολοκληρώνονται ε, οι που ανοίγουν. Βέβαια υπάρχει το θέμα ότι στο δεύτερο και κυρίως στο ε, τρίτο βιβλίο ο συγγραφέας απλώσε πολύ των τραχανά που λέμε λαϊκά, δηλαδή άνοιξε πάρα πολλά νημέτα, πάρα πάρα και αυτό σε συνδυασμό με την καθυστέρηση εμφάνισης του τέταρτου βιβλίου οδήγησε σε κριτική και, <συγνώμη> <συγνώμη> και κυρίως την κριτική του ξέρει πως να το ολοκληρώσει ο και τώρα να το με όμορφο ή όχι τόσο όμορφο τρόπο θα σας πω αε, αφού το διαβάσω στην αρχή αρχή είμαι αε, ακόμα του βιβλίου. δυστυχώς δεν μπορώ να συγκεντρωθώ πάρα πολλές ώρες είπαμε ε, προέχει αυτές τις μέρες ε, προέχουν τα αγαπημένα μας πρόσωπα προέχουν ε, οι φίλοι οι γνωστοί, η οικογένειά μας ε, και λιγότερο ε, ίσως ε, ο εαυτός μας ε, παρόλο αυτό το συνεχίζω και ε, πιστεύω σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές ε, δεν νομίζω ότι θα το παρατήσω σπανίως παρατάω βιβλία στη μέση αλλά ε, θυμάμαι να έχω παρατήσει κάποιο μέχρι στιγμής, τέλος πάντων τουλάχιστον όχι επειδή δεν μου άρεσε ε, αλλά μόλις το ολοκληρώσω θα έχετε και την ε, ολοκληρωμένη μου πλέον άποψη για το πως τελειώνει αυτό το έργο θυμάμαι καλά το πρώτο βιβλίο έχει γυρίστη και σε ταινία την οποία όχι δεν την λίγο έχω δει δεν έχω καθίσει να τη δω ολόκληρη αν πάση περιπτώσει αυτό δεν είναι τόσο πρόβλημα συνήθως τα βιβλία με την ταινία εντάξει πρέπει να μου αρέσει πάντω να διαβάζω πρώτο το βιβλίο και μετά να βλέπω την ταινία αλλά εντάξει, ε, δεν είναι και κανόνα το συνήθως Έχουν αρκετέ διαφορέ έτσι ώστε ε, να χάνει και πολλά πράγματα. Πάμε όμω στο επόμενο κομμάτι μα. So And so this is Christmas I hope you have mine. The near Christmas, εδώ σε εκτέλεση με τη Σιλιντιόν Είπαμε λίγο ανακατεμένα τα χριστουγεννιάτικα σημαίνα τραγούδια Εντάξει, χαλαρή είπαμε σημαίνει η εκπομπή Εδώ κουβεντούλα, τραγουδάκια Κατά προτίμηση χριστουγεννιάτικα Αν έχετε κι εσείς κάποιο αγαπημένο χριστουγεννιάτικο Και γιατί όχι, που σα αρέσει ε, Μπορείτε να μας το προτείνετε Είτε στο τσάτ, είτε με μήνυμα Σε αντροπολίοι Και να το βάλουμε εφόσον το έχουμε φυσικά να το βάλουμε να παίξει το σταθμό μας να καλυσπηρήσω εδώ και τον συνάδελφο παραγωγό και πρόεδρο Κουκουτσοχωρίου και όχι μόνο τον Cross Ο οποίος ε, μας ακούει Χρόνια πολλά σου mm. Και ο Cross με τις ε, Εξαιρετές εκπομπές του όπως πάντα Οι οποίε δυστυχώ είναι Όπως έχω πει σε όρες απαγορευτικές για μένα Ευτυχώ οι οχογραφήσεις ε, μου, μου έχουν κρατήσει συντροφιά Αρκετά ε, πρώινα ε, Οι απογεύματα ε, στον υπολογιστή ε, να είσαι καλά και να συνεχίσεις έτσι με αυτές τις ε, πολύ όμορφες και ψαγμένες εκπομπές σου ε, τι θα έλεγα ναι είναι λίγο οι εκπομπές τώρα σήμερα από ότι ε, δεν θα έχουμε θεροβάμωνα ε, η εκπομπή τη μουσική ένωση θεροβάμωνα παίρνει άδεια θα είναι μαζί μας την επόμενη Κυριακή ψηγόμη τεσσερ... 4 Ιανουαρίου, σύγουρο ε, ε, μπερδεύτηκα και άλλη παραγωγή. Μην μπείτε στο φόρουμ του σταθμού, θα δείτε έχουν ε, ε, γιορτές, είναι, ε, ας ξεκουράστομαι και λίγο, έχουν άδεια. Ε, δεν ξέρω τι θα κάνουν αύριο τα παιδιά του Ροκ, η Έμι και ο Πέτρος αν θα είναι εδώ να μα βοηθήσουν. Πάντως, η Ήλιο με μια ανάσα θα είπε ότι θα είναι, θα Κάνει κανένας κα κα την εκπομπή για να αποχαιρετήσουμε μαζί του 2014. Και πάτους γενικά να παρακολουθείτε λίγο τι γίνεται. Δεν, δεν ξέρω, μπορεί και κανένας να μας κάνει έκπληξη καμία έκτα εκπομπούλα. Α είστε εδώ συντονισμένοι στο Radio Music Heaven για να μην χάσετε κάποια από αυτές τις ε, υπέροχες εκπομπές που ανεβάζουν εδώ πέρα όλα τα παιδιά. Πάμε για το επόμενο κομμάτι μας. Vroom, vroom, vroom, vroom, vroom. Ο μικρό τυμπαλιστή όπω το ξέρουμε εμεί, little drummer boy, από του king thinkers, μια από τι δεκάδε παραλλαγέ. Αυτό το τραγούδι δεν είναι τόσο παλιό όσο ο... <σχελίδι> ενδεχομένω κάποιοι νομίζουμε. Το 1941 έχει γραφτεί και το ενδιαφέρον είναι ότι από τι Πρώτες του ηχογραφήσεις, μια από τι πρώτε ηχογραφήσεις, την έκανε η οικογένεια Τραπ, η γνωστή οικογένεια Φόλ από τη μελωδία της ευτυχία. Ακριβώς ναι, αυτοί κάνανε το 1955, μια από τις πρώτες ε, ηχογραφήσεις του τραγουδιού. Να καλησπρίσω και τη Ρέα που έχει έρθει και αυτή στην παρέα μας και μας ακούει, καλησπέρα Ρέα, χρόνια πολλά, ξέρω να πέρας καλά στις γιορτές. Λοιπόν... Δεν ξέρω για τα δώρα. Πάντως οι οπαδοί του ή φαν θα λέγαμε του Game of Thrones, ξέρω ότι δώρο θέλανε για τις γιορτές αλλά δεν νομίζω να το πήρανε. Ε, αυτοί περιμένουν πώς και πώς το επόμενο βιβλίο του Μάρτιν που θα συνεχίζει το τη σειρά Game of Thrones. Τη γνωστή σειρά που ε, βιβλίων η οποία έγινε και τηλεοπτική ε, σειρά στη συνέχεια και τη βλέπουμε και εδώ στην Ελλάδα και έχει πάρα πολλού οπαδού, τόσο τα βιβλία όσο και η τηλεοπτική ε, σειρά. Θα αργήσουμε βέβαια για αυτήν να έχουμε ολοκληρωμένη ε, άποψη. Ε, να δούμε πότε θα ολοκληρωθούν τα βιβλία της σειρά, και να δούμε να δούμε και εγώ πότε θα εγώ καλά καλά δεν έχω ξεκινήσει καν να τα διαβάζω συστηματικά κάποιες λεπτομέρειε βέβαια θέλοντα και εμείς όσοι ασχολούμαστε με τα βιβλία και τις ξέρουμε γιατί ο Μάρντ δεν κρύβεται το Game of Thrones έτσι. Ό,τι και να κάνει, λίγο να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Το Game of Thrones θα το έχει, θα το έχεις δει, θα το έχει, ακούσει κάπου. Κάποιε βασικέ λεπτομέρειε τι ξέρουμε. Τέλο πάντων, το θέμα είναι να δει και τι συγγραφέα, βέβαια. Και έτσι λοιπόν, αυτό το δώρο δεν ήρθε. Α ελπίσουμε ότι θα του κάνει ένα άλλο δώρο και δεν θα σκοτώσει κάποιον από του Αγαπημένους του χαρακτήρες ο Μάρτιν έτσι χιουμοριστικά πάντα έχει γίνει γνωστός για την ευκολία να το πω με την οποία σκοτώνει χαρακτήρες με, με, με, με τους οποίους ο κόσμος είχε δεθεί. Πάση περιπτώσει γενικά θα λέγαμε τους σκοτώνει λίγο αντιερωικά δηλαδή χαρακτήρες οι οποίοι έπαιζαν κεντρικό ρόλο δεν έχει κανένα δισταγμό να τους ε, ε, σκοτώσει από τη μια μέρα στην ε, άλλη θα λέγαμε ε, πέρα να βλέπω τώρα η Ρέα είναι και λίγο άνωστη κρίμα με στις γιορτές πραστικά σου ευχόμαστε όλοι εδώ ε, ρε, ελπίζω το νέο έτος να σε βρει να είσαι ε, περδίκη, να είσαι απόλυτα καλά Προς το παρόν, ε, εκεί ας μείνουμε σε σπιτάκι μας, τυλιγμένοι, έτσι γιατί όπως το ακούσουμε τώρα και από ένα πολύ ε, γνωστό ντουέτο, κάνει κρύο έξω. Go away. That it's cool out there. This evening has been Been hoping that you drop in. So very nice. I'll hold your hand They're yeah, just like My ice. mother will start to warm Beautiful. Worry. What's your hurry? Listen to that fireplace. So, really, I better scream. Beautiful. Please don't well, hurry. Maybe just to have Why a don't drink you more. put some records on while I pour? And the neighbors might think. Better it's bad out there. Say what's in this tree. No cabs to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight now To break the spell I'll take your hat Your hair looks I ought to say no no Mind no, sir. if I move in closer At least I'm gonna say that I trust What's the sense of hurting my pride? It can't stay Baby, don't hold on oh, but, but it's cold but it's cold outside <laughs> It's cold outside The answer is no I say it's cold out there. The welcome has been How lucky that you dropped in So nice and warm Look out that window and that's My long. sister will be suspicious Your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves upon a tropical shore My maiden aunts mine is Gosh, Vicious. Your lips are delicious. Well, maybe just a oh, cigarette. Oh, never such a blizzard before. I've got to go home. Better you freeze out there Say lend me your comb It's up to your knees out there You've really been great. I thrill when you touch my hand But don't you see How can you do this thing to There's me? There's bound to be time to my long sorrow At least there will be plenty implied If you caught pneumonia and died I really can't stay Get over that old now A body's cold Πάνε ο Ραϊτ Σάρλο και η Νίνα Σιμών στο Baby It's Cold Outside. Πραγματικά έχει κρύο έξω. Ε, να μην εγώ εδώ δίπλα στη ε, Όσο και εάν, ε, το μετριάζει το κρύο. Έχουμε πολύ γρασία βέβαια, που σε περωνιάζει, αλλά εντάξει, κρύο, κρύο ε, δεν μπορεί να το πει σε σχέση με όσου είναι πιο βόρειοι από εμά ή σε οροπέδια και πιο έτσι, ψηλά <laughs> καμία σχέση το ένα κρύο με το άλλο. Τέλος πάντων, εντάξει, πίστευω ταιριάζει λίγο το κρύο στα Χριστούγεννα. Καλό είναι έτσι να, να αναζητάς αυτό που λέμε, θα να λοιπόν αναζητάς τη ζεστασιά. Εδώ δόξα το Θεώ, η πατρίδα μας έχει Τέτοιο κλίμα που βόλτες και το έξω γενικά είναι τους περισσότερους μήνες του χρόνου προσφέρεται ε, κάποιες μέρες, ας καθίσουμε και λίγο μέσα, δεν χάνουμε τίποτα, βέβαια μερικοί δεν κρατιούνται με τίποτα. Ε, συνέχεια εκτός σπιτιού βρίσκονται είναι αυτό που λέμε έχουν κάνει το σπίτι ξενοδοχείου δεν πειράζει εντάξει είπαμε Χριστούγεννα οι γροτές, δεν κρίνουμε κανέναν όπως νομίζει όπως θεωρεί καλύτερο ο καθένας μπορεί να περνάει αυτές τις μέρες είναι είναι μέρα, δεν είναι μέρες ούτε για διαφωνίες, ούτε για να στενοχωριόμαστε έτσι δεν είναι και είπαμε λίγο πριν να είμαστε και λίγο συγκαταβατικοί και να έχουμε και λίγο κατανόηση για το διπλανό μας και ειδικά όσοι αυτές τις μέρες που να ταξιδέψουμε πρέπει να έχουμε και υπομονή και, ε, και πολύ πολύ αγάπη για να μην πω κάτι άλλο καλό είναι να αποφεύγουμε να συγχυζόμαστε ειδικά την ώρα που οδηγούμε στο, στο δρόμο είναι που θα είναι επικίνδυνες καιρικές συνθήκε, θα είναι λίγο αυξημένη κίνηση όπως και να το κάνουμε ε, όλοι κάπου θα έχουν να πάνε είτε για να γιορτάσουν είτε για δουλειά ε, όλοι κάτι για κάποιο λόγο θα βρίσκονται στο δρόμο καλό είναι να μην ευρειάζουμε να μην τσοκονόμαστε, να μην διαφωνούμε ντροπή. Γιορτινές ημέρες, να δώσουμε λίγο τόπο στην οργή, όσο δίκιο και αν έχουμε. Και επειδή μας ξέρω τώρα αυτές τις μέρες λίγο θα το παρακάνουμε, είτε από φαγητό, είτε από ποτό, είτε λίγο ξενύχτη. Καλό είναι να μην οδηγούμε, αν δεν, είμαστε, αν δεν, είμαστε, αν δεν νιώθουμε καλά να έχουμε πει λίγο παραπάνω, ή να έχουμε φάει λίγο παραπάνω. Ξεχνάτε και το, το πολύφαγητό βαραίνει τον οργανισμό και οι αντιδράση μας μπορεί να μην είναι αυτές που νομίζουμε ότι είναι όταν καθόμαστε πίσω από το τιμόνι. Και τέλος πάντων αν είναι να οδηγήσουμε θα το κάνουμε συνετά και πολύ πολύ προσεκτικά όταν ε, δεν είμαστε καλά στους περιπτώσεις Πρέπει να φτάσουμε και όχι να βιαστούμε ή να φτάσουμε πρώτοι Δεν πρέπει να πάρουμε ε, κανένα φραβείο έτσι δεν είναι Άλλωστε ντροπή να μας δει ο Άγιος Βασίλης έτσι να <laughs> Τον περιμένουμε σε λίγες μέρες Να μας δει να είμαστε κακά παιδιά ειδικά στον δρόμο πάμε στο επόμενο κομμάτι μας Είναι μια εκτέλεση του γνωστού Santa Claus's Coming to Town από του European Just Trio. Έτσι, μια λίγο διαφορετική εκτέλεση από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Ναι, είναι αυτά τα τραγούδια τα οποία κυκλοφορούν ε, σε δεκάδε παραλλαγέ. Ε, όλη αυτή την εποχή είναι, νιώθουν υποχρεωμένοι και καλά κάνουν να συμπεριλάβουν και κάτι εξωτερικό στο ρεπερτόριό του. Ε, Εντάξει, εγώ δεν ε, κυνηγάω Χριστουγεννιάτικα βιβλία να διαβάζω κάθε, ε, κάθε Χριστούγεννα, αλλά μην το ξεχνάτε ότι κάποιοι το έχουν γενική παράδοση να διαβάζουν ε, κάποια χριστογεννιάτικη ιστορία, κατά προτίμηση δίχως, τη χριστογεννιάτικη ιστορία του Ντίκενς ή το να το διαβάζουν το βράδυ το ή την ημέρα των Χριστουγέννων. Εντάξει, εδώ, δεν, ε, ε, δεν είναι τόσο... Διαδεδομένο αυτό, αλλά αλλού το, το κάνουν. Ε, το ε, βράδυ των ε, Χριστουγέννων συνήθως ε, είναι η παραμονή. Συγνώμη, η παραμονή των Χριστουγέννων συνήθω είναι αφιερωμένη σε. Ε, οικογενειακές συγκεντρώσεις όπως και το γεύμα των Κριστιάνου βέβαια εδώ πέρα μετά τα αυτά έχει ε... ξενύχτη έτσι δεν και δεν νομίζω ότι έχει διάβασμα τέλος εντάξει, είπαμε δεν κρίνουμε, δεν κατακρίνουμε κανένα πάντως ε... για την για τη συντροφιά που μπορεί να μας προσφέρει ένα βιβλίο το έχουμε πει ε, πάρα πολλές φορές δεν είναι ε, δεν είναι ανάγκη να, να σα τα ξαναπώ ε, σήμερα ε, σήμερα το έχει και μία συνάντηση ξέρεις, να πω στην, στην Αθήνα ε, το η ομάδα το, στο, που έχουν στο Goodreads οι βιβλιοσκόλικες έχει και μια απογευματινή, απογευματινή νωρίς θα έλεγα απογευματινή νομίζω ε, μέσα τέσσερις ώρα ξεκινούσε μια συνάντηση στην ε, ε, Αθήνα για, έτσι, για καφέ για συζήτηση και βόλτα ε, και ήταν σε όλους τους ε, βιβλιοφίλους ε, οι οποίοι προ, προφανώς την ήτανε από το ε, δεν ξέρω, δεν παράλληλα που έχω εδώ πέρα τα μέσα νύχτα, Skype κλπ. Ε, δεν έχω κάποια ενημέρωση να μου πω πώς συγκεντρώθηκαν, τι έγινε. Ε, πιστεύω το βράδυ ή αύριο θα δω και εγώ τι έγινε. Αλλά εντάξει, καλά θα ήταν να είμαι και εγώ εκεί και να σας... Ε, να έχω κάποια θα και να κάνουμε μια ζωντανή σύνδεση που λένε και στα επαγγελματικά να το πω έτσι ε, ε, κανάλια αλλά δεν πειράσει εντάξει <laughs> και έτσι που τα λέμε ε, καλά είναι για όλους μας είχα το πρωί όμω μια πολύ ενδιαφέρουσα τηλεδιάσκεψη με την ομάδα των παιδιών που μας δίνει το φιλικό μας site spoiler alert.gr και μας δίνουν ε, αρκετό υλικό και αυτή Φροντίζουν και μας ακουνε αν με τι άλλο και Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα, μας θυμάζουν ωραία πραγματάκια σε όλα τα, τα επιμέρους τους. Εντάξει, εμείς ενδιαφέρουμε κυρίω για τα βιβλία, αλλά εντάξει, ποιο είναι αποκλειστικά και από μας είναι αποκλειστικά και μόνο βιβλιοφύλο, Να, βλέπετε και εμένα και με βιβλία ασχολούμαι και το ραδιόφωνο μου αρέσει. Νομίζω είναι αυτό το πόδεκτο, αυτό και εμένα σε όλα τα πράγματα. γιατί μα μας θυμάζουν όμορες πράγματα και, και τα παιδιά και καλό είναι αυτό μας δίνουν ε, ιδέες και για θέματα που ανεβάζουμε και στην εκπομπή εδώ πέρα ε, τι έλεγα μια πολύ ωραία ένα εδώ η δικιά μα η τζάζη η της παρουσίας μα εδώ πέρα και έχει στο blog της έχει ανεβάσει και ένα ένα που δεν είναι πίμα ένα πίμα που δεν είναι πίμα ένα όραμα Όπω έτσι, Χριστουγεννιάτικα τα Χριστούγεννα. Δεν ξέρω. Ε, διαβάστε το και εντάξει, ε, διαφωνήστε. Εγώ θα διαφωνήσω με τη Τζάζη. Ε, είναι, είναι πήμα. Όχι σε καμία περίπτωση, εγώ το θεωρώ πήμα. Ε, Α έρθει την προκόρο έρθει εδώ πέρα να μου πει και να μου αποδείξει ότι δεν είναι ε, mm. <laughs> ότι δεν είναι πήμα. Τέλο πάντων, εδώ πιάσαμε και κουβέντα στο chat για αυτά που είπε για την οδήγηση και τα χιόνια και τα τέτοια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και ένα τρεγουδάκι με τον τίτλο Snow, χιόνι. Είναι Μακίνητ και πολύ ωραία η μελωδία Είναι ε, ε, η τραγουδίστρια που έφερε το, τις κέλτικες, θα λέγαμε μελωδίες Της έκανε πασίγνωση στο ευρύ κοινό Και τις έκανε μόδο για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για να συνεχίσουμε, όπως μόδα πλέον αποτελούν και τα διάφορα μπαζάρ, τα μπαζάρια. Είπαμε ότι είχα πει και την προηγούμενη εκπομπή τα χριστουγεννιάτικα μπαζάρια που δίνουν και παίρνουν αυτές τις μέρες, ενώ βλέπω σε όλους σχεδόν τους, τη, τους δήμους και τις περιοχές της χώρας έχουν τα περίφημα χριστουγεννιάτικα χωριά τα οποία έχουν διάφορε εκδηλώσει και τα παιδιά σε αυτές έχουν την τιμητική τους και από κοντά και τα παιδικά βιβλία πολλές φορές και τα δρόμενα με σχετικά με τα παιδικά βιβλία. Δεν είναι κακό αυτό, φέρνουν τα παιδιά σε μια επαφή για το βιβλίο. Ε, βέβαια είναι και, μια, εντάξει, είναι και μια διαφήμιση για αυτούς που τα οργανώνουν, συνήθως κάποια βιβλιοπολία, κάποια εκδοτική οίκη και ειδικά στις μεγάλες πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη φαίνεται οι εκδότε έχουν βαλθεί να μας πείσουν να ψωνίσουμε βιβλία τρία τέσσερα μπαζάρ βιβλίου που να λειτουργούν στην Αθήνα και άλλα τόσο στη Θεσσαλονίκη και δεν ξέρω τι γίνεται και στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας ε, αν ξέρετε Πείτε μα γράψτε μας εδώ πέρα και θα το πούμε στον αέρα. Επειδή τη ευκαιρία αυτή όλοι λίγο πολύ ε, προσπαθούν να προωθήσουν και τα, ε, και τα βιβλία μαζί με, με τα δώρα. Εντάξει, το βιβλίο, είπαμε, αποτελεί πάντοτε ένα διαχρονικό, ένα καλό δώρο και το οποίο μπορεί να το ταιριάξει σε διάφορα ε, ε, παιδικό βιβλίο, αν και τα παιδιά τα λέμε... Κυρίως παιχνίδια περιμένουν τα Χριστούγεννα, έτσι, ούτε ρούχα, ούτε βιβλία. Εντάξει, κάποια παιδιά ε, μπορούν να αγαπάνε πολύ το βιβλίο και να ευχαριστούνται με ένα βιβλίο, όμως, ε, εντάξει, πρέπει να ξέρετε πολύ καλό την αυτή η περίπτωση, γιατί αλλιώς σας είπα να να δώσετε χαρά σε ένα παιδί αυτές τις μέρες ε, παιχνίδι. Ε, αφήστε τα ΑΕΑ. τα πάντα. Πολύ πάντα είναι για μαμάδες για να εξυπηρετήσουμε τις μαμάδες και ε, δεν ξέρω τι άλλο για να βγούμε μια υποχρέωση. Είπαμε. Τα, καλό είναι να έχουμε και λίγο έτσι. Λέμε και λίγο τα πράγματα με το όνομά τους ε, κακά τα ψέματα. Τώρα από εκδηλώσει, εκδηλώσει αρκετές για το βιβλίο παρουσιάσεις όμως τα... Ε, δεν ξεχωρίζουν θα έλεγα οι εκδηλώσεις ειδικά για το βιβλίο μέσα στις γενικότερες χριστουγενιάδικες εκδηλώσεις που έχει κάθε, κάθε δήμος ή κάθε πολυκατάστημα ή κάθε κατάστημα που σέβεται αυτό του κάνει και που μια χριστουγενιάδικα εκδηλώση κάπου εκεί μπορεί να υπάρχει και κάτι για το βιβλίο και φυσικά υπάρχουν αρκετέ παρουσιάσει βιβλίων δεν, δεν είναι αυτός ο σκοπός ε, Όμω, και ούτε είδα κάτι, ε, κάτι ιδιαίτερο τώρα. να μου διαφεύγει κάτι, εντάξει, που μάλλον αυτέ τι μέρε το ομολογώ, ε, φανταστείτε δεν είχα καν, δεν πρόλαβα με όλες τις ετοιμασίε και όλα ε, τις απαιτήσει από το χρόνο μα για, για άλλα. Δεν πρόλαβα καν να ακούσω και όλες τι εκπομπέ του σταθμού που ήθελα. Αλλά εντάξει, είπαμε αυτέ τι μέρε που προέχουν. Ε, ε, Προέχει να είμαστε <coughs> με, τους... με... με ανθρώπους ε... και όχι μπροστά από τον υπολογιστή. Θα μπες και στον υπολογιστή στο ράδιο, πάλι με ανθρώπους είσαι. Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά ξέρετε πώς δουλεύουν ε... οι κοινωνίες. Αν δεν μπορείς να είσαι σπίτι με τον υπολογιστή, ε... μετά δύσκολα θα μπορείς να είσαι ε... και με τους ανθρώπους του του σταθμού. Ε, δεν πειράζει όμως. Ε, εδώ είμαστε ε, γι' αυτό υπάρχουν και τα μέσα επικοινωνίας γι' αυτό υπάρχει το δίκτυο για να μπορούμε να ανταλλάσσουμε τα μηνύματά μας, να ανταλλάσσουμε τις ευχές μας να ανταλλάσσουμε τις καλημέρες μας ε, χωρίς να είναι ε, να είμαστε υποχρωμένοι ε, να είμαστε συνέχεια ή ε, να έχουμε τη φυσική μας παρουσία κάπου ε, είμαστε μαζεμένοι και όλη, από όλη την Ελλάδα από όλο τον κόσμο μπορούμε να είμαστε εδώ και να ακούμε και μάλιστα τώρα με τις δυνατότητες, με τις ηχογραφίσεις που ανεβάζουμε οι περισσότεροι παραγωγίες του σταθμού μπορεί κάποιος να ακούσει την εκπομπή Τη συγκεκριμένη και όχι μόνο και τις άλλες, σε όποια ώρα θέλει να χαλαρώσει, σε όποια ώρα τον βολεύει. Βέβαια χάνεται το στοιχείο το μεγάλη δύναμη κατά μέτου διδεκτικού ραδιοφόνου, χάνεται το στοιχείο της επικοινωνίας, της άμεσης επικοινωνίας με τον παραγό, αλλά εντάξει δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα δικά μας. Έτσι δεν είναι. Πάμε στο επόμενο κομμάτι μας.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 It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful time. Oh, the most, wonderful time, of the Williams, the most wonderful time of the year. It's the most wonderful time of the year. perochi χρονικό διάστημα του χρόνου. Τέλο πάντων, επηρεάζει. Όλοι καταλαβαίνουμε περί πρόκειται και ανέκανα προηγουμένω για τα δώρα και τι εκδηλώσει. Ε, όχι, δεν είδα κάτι ε, να, ντυ... να με εντυπωσιάσει. Οι βέβαια γίνονται και δεν έχουν σταματήσει ε, να γίνονται. Εντάξει, ίσω στα παιδικά βιβλία είναι και λίγο πιο ε, ταιριαστά α πούμε να, και πάμε πάρα πολλά χριστούγεννιατικά βιβλία για παιδιά α, γίνεται ίσως ε, και μια παρουσίαση παραπάνω αλλά μέχρι εκεί δεν είδα, δεν είδα κάτι που να μπορώ ξέρετε, όπως έχω κάνει άλλες φορές δεν μπορώ να σας το προτείνω έτσι με την δικαρδιά ε, μου που, που λένε και αυτό είναι ίσως και το ελάτο σε μια εκπομπή που είναι έτσι ε, χομπίστικη και ε, τεχνική αν θέλετε ε, σας μεταφέρω την πράγματα τα οποία μπορώ να τα στηρίξω τα οποία εγώ ίδιος θα, τα πιστεύω δεν έχει ε, καθορισμένα πώς να το πω ε, δεν, δεν έχει καθορισμένη ή ε, αν είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ εγώ ίδιος να το στηρίξω ή να το πιστέψω απλώς δεν θα, θα το πω στον αέρα, μόνο και μόνο για να το για να το πω το μόνο εύκολο θα ήταν ειδικά τη σημερινή που έχει το να πάρουμε ε, να τριγυρίσουμε στο διαδίκτυο, να πάρουμε ό,τι συνδέσμους για εκδηλώσεις κλπ ό,τι δελτία δηλαδή, γιατί που βρούμε και να τα αρχίζω να τα λέω εδώ στην εκπομπή, να γεμίσουμε και το ραδιοφωνικό χρόνο να λέμε άκη, να κοινάδες ε, για όλες τις εκδηλώσεις εδώ θα μας ενημερώσει το εξλίμπρις. Όχι, δεν είναι σε αυτό το στυλ εκπομπή και ε, όπως θα δείτε και ε, σχεδόν και δεν, είναι, δεν νομίζω ότι είναι και καμία από τι υπόλοιπε εκπομπέ του, του σταθμού μα. Έτσι, είναι εκπομπέ που γίνονται από, από παραγωγού για κροατές και όχι για να βγει οποιοδήποτε, οποιοδήποτε περιουρισμός, οποιοδήποτε στόχος ή οτιδήποτε άλλο της εκπομπή, ούτε φοβόμαστε να μην ξεχάσουμε κανέναν ή μην δείξουμε κανέναν εντάξει αριστερικά το κάνουμε με την αγάπη μας το κάνουμε και α, μοιραία Μπορεί και να ξεχάσουμε, ανθρωποι είμαστε, μπορεί και να συγκριστούμε, ανθρώπινο και αυτό, μπορεί και κάτι να μας αρέσει και να το πούμε, αλλά ε, έτσι είναι τα πράγματα αληθινό, όπως λέει και το πολύ όμορφο αδειόφωνο. Έτσι, αδιόφωνο. Λοιπόν, εδώ μια στο Radio Music Heaven και προσπαθούμε να σας κρατήσουμε όσο καλύτερη συντροφιά ακούμε τόσο με τι μουσικέ μας. Πλογές, όσο και με αυτά που σας ε, μεταφέρουμε από το μικρόφωνο και ε, τώρα στο εξωτερικό, να πάμε σε ένα άλλο θέμα βέβαια στο εξωτερικό είναι της μόδας και σιγά το βλέπω και στις λίστες και λίστες που κλπ. στην Ελλάδα, το ε, πώς λέμε η πολιτισμή η πολυπολιτισμικότητα είναι καλά και έρχονται και εδώ διάφορε συνήθειε και έθιμα. Εντάξει δεν είπε ότι είναι κακό, προς τού, σε καμία περίπτωση δεν είναι κακό. Καλό είναι να, να μαθαίνουμε ότι είναι καλό να το υιοθετούμε, αλλά να έχουμε και μία κριτική τι είναι καλό και εξής να το υιοθετήσουμε και παράλληλα σαν να καταρρεύσουμε να βλέπουμε και τους αυτούς μας. Πώς από αυτά που θεωρούμε δεδομένα και κάνουμε και εμείς κάποια καλό είναι να μην τα κάνουμε ας πούμε, να τα δικαταστήσουμε κάτι άλλο. Εκείνο που ε, φοριέται πήγαν από τραύματα, εκείνο που συνηθίζεται πολύ στο στο εξωτερικό είναι αυτό που κάνουν οι αποφάσεις κυρίως στον γλωσσαξενικό κόσμο αποφάσεις για το νέο έτος τι, τι αποφάσει θα πάρουμε τι θα κάνουμε τι θα αποσχεθούμε στον εαυτό μα, τι θα κάνουμε τον καινούριο χρόνο ε, αυτό είναι πως λέει και ο στίχο εκείνος λέει της ε, και στα όνειρα λέει ποτέ να μην θυμάσαι κάπω έτσι ε, Α το απόγευμα, κανένα του δεμένει. Έτσι είναι και αυτέ οι αποφάσει του, του νέου έτου. Ε, μέχρι να τι πάρουμε ε, την επόμενη, όταν σηκωθούμε ε, ε, μόλι επιστρέψουμε στη δουλειά ή περάσουν κανένα δυο μέρε, πάνε, φεύγουν ε, από το παράθυρο. Τέλο πάντων, εγώ εκείνο που έχω υποσχεθεί στον στον εαυτό μου για την εκπομπή για το εξλίπτυση είναι ότι θα βάλω κάτω θα στρωθώ μάλλον θα, και θα λύσω τα τεχνικά προβληματάκια που έχω γιατί ήθελα οπωσδήποτε να προχωρήσω και σε συνεντεύξεις σε, με ένας σωρός ανθρώπου που έχω γνωρίσει και εδώ μέσα το Σταθμό Λακέκτος και, και οι οποίοι ασχολούνται με το, με το βιβλίο ε, και θα ήθελα πραγματικά να τους ε, ευχαριστώ να τους φωτίσω διάφορα. Μέχρι στιγμής δεν το έχω καταφέρει, είπαμε λόγω τεχνικών προβλημάτων. Έτσι λοιπόν μια υπόσχεση που θα προσπαθήσω να την ελοποιήσω είναι αυτό να καταφέρω να περάσω και σε συνεντεύξεις και δικές με το βιβλίο. Ε, καλό είναι να... Ε, να το κάνω κάποια στιγμή δεν ε, άλλωστε ε, δεν έχει πώς να το πω ε, δεν είναι τόσο ενδιαφέρον να μιλάμε να μιλάω μόνος μου για τα βιβλία χωρίς να έχω και ένα άνθρωπο να ε, να <coughs> ε, να μας πείτε να μας μεταφέρετε τι δικέ του εμπειρίες τις δικές του απόψεις είναι λίγο δύσκολο σε αυτές τις εκπομπές ε, λόγου να το πω έτσι, να μιλάει συνέχεια ένας και να λέει, να λέει, να λέει. Πιστεύω και εσάς θα πολλέ φορέ πολλές φορές και εγώ καμία φορά, ε, όχι καμία φορά, και τα συχνά ε, βρίσκομαι στη δύσκολη θέση, τι από να διαβάσω κάτι από μέσα, να μεταφέρω κάτι ε, και κάπου λίγο ε, δευγενήσω στο αποτελέσμα που θα ήθελα. Και εσύ, λοιπόν, αυτό θα ειπώ ότι θα έχουμε και με την ακρονιά σιγά σιγά θα περάσουμε και σε συνεντεύωση θα μου πεις ε, πως είσαι τόσο σίγουρος πως οι άνθρωποι που έχεις επόψη θα θελήσουν να σου δώσουν ε, Εντάξει, και αυτό μέσα στο, μέσα στο παιχνίδι. Εγώ πιστεύω όμως θα, ότι όσοι αγαπάνε αυτό που κάνουν και έχουν το πει σε αρκετούς ανθρώπους που αγαπάνε το βιβλίο συνήθως μιλάνε, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να μιλήσουν σε αυτό. Μην μόνο στο χώρο του δικό μας του έτσι και σε άλλους χώρου έχω γνωρίσει εξαιρετικούς ανθρώπους οι οποίοι ε, μάλλον έχουν γνωρίσει ανθρώπους που πραγματικά φαίνεται πως αγαπάνε τη δουλειά που κάνουν, αυτό που κάνουν και ε, ποτέ δεν έχουν αρνηθεί να πούνε μια κουβέντα σε ένα σεμινάριο σε ένα συνέδριο, σε ένα σταθμό σε, ε, να γράψουν κάτι φαίνεται όταν βγάζει αγάπη για ε, αυτό που κάνεις πάμε στο επόμενο κομμάτι μας για απόψε Ήταν το The Christmas Song σε ορκηστρική εκδοση <coughs> συγγνώμη εδώ πέρα και καθώς μπαίνουμε στη δεύτερη πλέον ώρα ε, της εκπομπής δεν είπα ε, ε, έλεγα λοιπόν για όλες αυτές τις εκδηλώσει, μάλλον έλεγα γενικότερα σε προσχετικά συνεντεύχνω και αυτά να... με ελπίζω να έχω και το να τα καταφέρω εντάξει ε, αλλά δεν, αυτά δεν τα φοβάμαι ότι είναι καθαρά τεχνικό θέμα δεν μπορεί κάποια στιγμή ε, θα υπάρχει, θα υπάρχει λύστα τεχνικά ε, θέματα ε, είναι άλλα βέβαια θέματα τα οποία δεν έχουν ε, ε, δεν, Υπάρχουν ένα πολύ χειρότερα πράγματα που δεν έχουν λύσει. Υπάρχουν και φιλοσοφικά ερωτήματα, αν θέλετε, τα οποία δεν έχουν απαντηθεί ε, ακόμα. Και δεν ξέρω πώς διαβάζεται η φιλοσοφία, αλλά θα έλεγα ότι η φιλοσοφία είναι παρεξηγημένη σε εισαγωγικά είδο. Ε, θα την πει λογοτεχνία. Όχι δεν είναι λογοτεχνία, αλλά σίγουρα η φιλοσοφία ε, μεταφέρεται κατά κύριο λόγο ε, με το γραπτό λόγο. Η έννοια φυσικά μεγάλη σημασία και η προφορική, η ρητορική είναι ένα μεγάλο κομμάτι ε, <συσκάς> του φιλοσοφίου αλλά ε, αν ε, και δικάτε η σύγχρονη εποχή τη σήμερινή μέρα από οι φιλοσοφικές απόψεις όπως και να το κάνουμε είναι πιο πολύπλοκες και δεν εννοώ το βασικά, βασικά φιλοσοφικά ερωτήματα έτσι, ή μεταφυσικά ακόμα ερωτήματα αλλά αυτό που λέμε η φιλοσοφία καθημερινή είναι οι φιλοσοφικές έννοιες ο, ο τρόπος που συνδέονται ε, όπως και να το κάνουμε δεν προσφέρονται για προφορική επέδοση. Θέλει ε, να καθίσει κάποιο να τα μελετήσει γραπτά. Είναι ένα δύσκολο πεδίο. Ε, θα μιλήσω για φιλοσοφικό βιβλίο. Εγώ θα το ε. ε. κατέβασα στα επιστημονικά βιβλία. Στα δοκίμια. Ε, δεν είναι λογοτεχνικό βιβλίο. Δεν είναι κάτι για, τον, για, για το γενικό κοινό. Το πιο διάσημο βιβλίο φιλοσοφίας αν θέλετε που προσέγγισε το ευρύ κοινό ήταν ο κόσμος της Σοφίας του Ιωστάιν Γκάρνινες ε, θα έλεγα είναι, δεν είναι φιλοσοφία, φιλοσοφία είναι μια ιστορία της φιλοσοφίας περισσότερο το οποίο θέτει με απλό τρόπο ε, κάποια ερωτήματα ε, παρουσιάζει κάποιες, κάποιες φιλοσοφικές έννοιες μια Διαβάζετε πάρα πολύ ευχάριστα. Εγώ, το στην που δεν το έχει διαβάσει και κυκλοφορήσει, εδώ και αρκετά χρόνια βέβαια, είχε κάνει πάντα. Εγώ δεν είχε πρώτο κυκλοφορήσει. Θα το βρείτε στα ελληνικά μεταφρασμένο και λογικά πρέπει να έχει πέσει. Ελπίζω να έχει πέσει η τιμή του. μπορείτε να το βρείτε όσο δεν φοβάστε να διαβάσετε ε, κάποια ξένη γλώσσα. Στα αγγλικά, σαφώ πάρα πολλέ εκδόσει μεταφράσει. Ε, Αντί πινακίου φακή, δεν ξέρω και στα ελληνικά τι γίνεται κάντε μια αναζήτηση αλλά αν θέλετε έτσι ε, λίγο την ιστορία της φιλοσοφίας γιατί ε, δεν μπερδεύουμε πολλέ φορές. Καλό είναι ο κόσμος της σοφίας να μην λείπει λόγω παιχνίου φυσικά. Ότι έτλες έτσι να μην λείπει από τη βιβλιοθήκη σα. Αλλά όπως είπαμε κυρίως είναι μια ιστορική παρουσίαση της φιλοσοφίας ανά τους αιώνες. Δεν είναι φιλοσοφικό κείμενο ε, δεν, ε, δεν μπορώ να πω ότι έχω διαβάσει ε, φιλοσοφικό κείμενο, κάποια άρθρα φιλοσοφικού περιεχομένου έχει τύχει να διαβάσω, αλλά ε, εκείνο που χρειάζεται είναι σαφώς ε, μία εμπέδωση όρων, ενιών κλπ. των δικημένοι φιλοσοφία... Ε, όταν δεν είναι του καφενείου, έτσι, όταν δεν είναι ε, πρέπει να έχει έννοιες και καλά ορισμένες και δομημένες. Ε, δεν είναι φιολογήματα. Πελώς περδεύουμε την φιλοσοφία με διάφορα αποφθέγματα και γενικά φιολογήματα αυτό δεν είναι φιλοσοφία. Έτσι... Και σαφώς, προ, είπα, το καταδάσω, εγώ θα το καταδάσω με τα επιστημονικά ε, συγκράμματα. Υπάρχουν και βιβλία ε, πρακτικής φιλοσοφίας κλπ. Κλ. Εδώ υπάρχει μια παγιδούλα πόσο έχω διαπιστώσει με, ε, με αυτά. Υπάρχει μια κατηγορία και στα επιστημονικά βιβλία βέβαια και στα φιλοσοφικά που λέγεται τα λεγόμενα εκλακευμένης επιστήμης όπου διάφοροι... Ε, συγγραφείς ή ακόμα, ακόμα και επιστήμονες που γράφουν επιχειρούν και παρουσιάζουν ε, ε, με απλά λόγια επιστημονικές ε, εννοίες και θεωρίες στο ευρύ κοινό το, ίσως το πιο διάσημα έτσι δεν μπορώ να κάνω και λάθος αλλά αυτό που σίγουρα έχει ακούστηκε και ακούγεται ακόμα πολύ ένα παράδειγμα να φέρω το χρονικό του χρόνου του Στίφεν Hawking ε, νομίζω ότι πιστεύω το έχουνε το που να ακούσει όλοι υπάρχουν και ελληνικά τέτοια βιβλία έτσι, και πολλοί συγκεφίες αλλά νομίζω αυτό είναι το πιο το πιο γνωστό ε, από όλα και είναι κλακευμένη. Αντίστοιχα, υπάρχουν και κλακευμένες φιλοσοφίε. Θέλει λίγο προσοχή όμως γιατί ε, πολλέ φορές τα μπερδεύουμε αυτά με τη με τα βιβλία πρακτική φιλοσοφία. Όπου κάποιο που έχει μια θεωρία, μια φιλοσοφική θεωρία, μια φιλοσοφική θεώρηση, μια άποψη, ε, προσπαθεί να την προωθήσει ε, μέσα από τα βιβλία του. Έτσι, προ ίδιων θα, ε, θα έλεγα. Όφελος. Ε, άρα θέλει λίγο προσοχή όταν θέλουμε να αγοράσουμε ένα τέτοιο γιατί για να μύθουμε λίγο στη φιλοσοφία την είναι ένα που πράγματι ε, εκλαϊκεύει κάποιες φιλοσοφικές αρχές, κάποιες φιλοσοφικές θεωρίες. Είναι βιβλίο που προωθεί τι φιλοσοφικές απόψεις αυτό που το έγραψε. Και πέρα υπάρχει μια παγεδούλα ε, και θέλει λίγο προσοχή δηλαδή... Ε, εντάξει, διαβάζουμε το πιστόφυλλο, συνήθως κάπου. Αυτά προσέχουμε και λίγο και άμα βλέπω αυτά με πολλά χαμόγελα και πολλά αυτά στο εξώφυλλο και στα κάτι και τη σήμερινή μέρα υπάρχει και το διαδικτύο όπου μπορούμε να ρωτήσουμε τα πάντα. Υπάρχουν ένα σωρό φόρουμ για το βιβλίο έτσι και στα αγγλικά αλλά και ελληνικέ ομάδε όπου και να μην ξέρουμε κάτι μπορούμε να ρωτήσουμε ίσως να μην πάρουμε ε, άνα την απάντηση, αλλά πιστεύω κάποιος θα βρεθεί να μας απαντήσει κάπου μια καλύτερη άποψη θα πάρουμε και πιστεύω αν μιλάμε ε, για ένα βιβλίο που, που δεν το ξέρει κανείς ε, εντάξει στη χαιρότητα περίπτωση θα έχουμε ανοίξει τα μάτια του κόσμου έτσι, όλο και κάποιο θα, θα το μάθει σε καλή περίπτωση θα έχουμε γλιτώσει από ένα αχρίαστο διάβατι, από ένα αχρίαστο ανάγνωσμα. Τέλο πάντων, πάμε όμω στο επόμενο κομμάτι μα. πεις το ιντουίτζ ουπίλο ενα πολύτιχαρόμνη και γρήγορο κομμάτι Χριστουγέννα και Χριστουγέννατε κον διά το σαν άμμας ναι όνος τος Μάικλ το ουντιούμπλερ μπέλς που ε, έργο για τη μουσική πάρα πολύ ε, μου αρέσει που και να το βάζει να το ακούω είναι σακάτι σαταλέφ κομμάτα έτσι ε, α το που σας είπα για τον κόσμο της οφίας το οποίο το προτείνω σε όλους ε, να είναι σε αρκετά καλή τιμή και ε, τουλάχιστον στα, ε, στα 10 ευρώ ε, κυκλοφορεί στα διαδικτυακά βδιαβουλία το εντοπίσα και σε χαμηλότερες τιμές 2-3 ευρώ χαμηλότερο δηλαδή, επομένω, εντάξει είναι... Ε, το θεωρώ πολύ καλή τιμή για, ε, θεωρώ καλή τιμή για αυτό το βιβλίο ε, που πιστεύω πρέπει να είναι στις ε, βιβλιοθήκες όσων έχουν μια έτσι, ενδιαφέρον. Να καλησπέρισουμε και το Λουκά. Λουκά καλησπέρα, χρόνια πολλά πραγματικά και ρουτινές. Καλησπέρα στο Λάμπη εδώ πέρα. Σε ευχαριστούμε που ήρθες και εσύ στην παρέα μας. Ελπίζω να πέρασες καλά αυτέ αυτές τις γιορτινές ημέρες και αν μη διαλώνω, να ξεκουράστηκες και λίγο. Ε, αλλά θα μας τα πει εδώ πέρα στο τσάτ σιγά σιγά. Τι έλεγα, ναι, έλεγα για τη μουσική μου θυμίζει λεύκομα. Ξέρετε ότι τη συνήθεια κάμια φορά όταν Βαριέμαι ναι, ανθρώπινο και αυτό και βαριέμα Ανθρώπινοι δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να βαριόμαστε Δεν έχουμε την θέληση, δεν έχουμε την ενέργεια να κάνουμε κάτι προσωπικά Δεν, δεν ντρεπόμε καθόλου όταν βαριέμαι Ντρεπόμε να βαριέ συνέχεια βέβαια Εκεί πέρα αλλάζει λίγο το, το πράγμα έτσι Λοιπόν όταν βαριέμαι να διαβάσω κάτι συγκεκριμένο και δεν έχω και κάποιο περιοδικό να ξεφυλίσω ε, τότε συνήθω παίρνω κάποιο από τα λευκόματα που έχω στη βιβλιοθήκη και το ξεφυλίζω ε, απολαμβάνοντα τι ε, φωτογραφίε. Ε, τώρα θα μου πει πώ λέει, όχι δεν έχω πολλά λευκόματα, αλλά εντάξει αν έχει επιλέξει προσεκτικά, δύο-τρία-τέσσερα λευκόματα, ε, ειδικά τώρα με τα μπαζάρ είναι ευκαιρία γιατί κάποια πιο παλιά λευκόματα, ειδικά δεν δίνουν σε πολύ καλέ. ...τιμές και λόγω κρίσης τα λευκόματα δεν έχουν τη ζήτηση που είχαν κάποτε ούτε κάποιος δίνει τα λεφτά που ζητούσαν κάποτε και ακριβά, αδικολόγητα ακριβά κάτι δικό τέλος πάντων δεν είναι το παρόντος τώρα αλλά έτσι μπορεί, με λίγο μουσικούλα να ξεφυλίζω κάποιο λεφό να βλέπω τις φωτογραφίε να Ξεκινέμαι. Είναι μια α, ωραία ενασχόληση και, και αυτή α, πραγματικά βέβαια δεν είναι όλες οι φωτογραφίες θα μου πείτε επιτυχημένε όπω και δεν είναι παλού ε, επιτυχημένε, ε, Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα που θεωρούμε επιτυχημένη φωτογραφία από τεχνικής άποψης δεν ναι, μπορείς να πει σαν μια φωτογραφία έχει ξέρω εγώ, τη σωστή φωτεινότητα τα σωστά χρώματα τη σωστή ε, αντίθεση δεν ξέρω, γενικά, τεχνική ε, άποψη το θέμα το θέμα είναι ότι δεν προκαλούν όλες οι φωτογραφίες τα ίδια συναισθήματα ε, σε όλους τους ανθρώπους και αυτό είναι που κάτι σε, ε, που κάτι κάνει μια φωτογραφία για κάποιον αριστορήμα, για κάποιον άλλον τον αφήνει εντελώ διάφορο ε, το θέμα. Βέβαια εντάξει και λευκόματα με φωτογραφίε, με αργατέχνε, με, με, με, με ε, διάφορα πράγματα. Μπορεί κάποιο να έχει ε, και να βρει και να έχει και να Διαβάζει, να, να διαβάζει, να κάνει. Ε, να ξεφυλίζει. Και το ξεφυλίζει μα κακό δεν είναι. Το ξεφυλίζει μα σε ένα κλασικό, σε ένα βιβλίο, σε ένα πεζογράφημα, δεν λέει τίποτα έτσι, γιατί <laughs> δεν είναι προλάβε, το ξεφυλίζεις. Σαν λευκό μου, όμως, το ξεφυλίζει μα δεν πω ότι επιβάλλεται, <laughs> σίγουρα όμω προτείνεται. Ε, σε αυτό βέβαια οι φωτογραφίε με τα βιβλία. Νοιάζουνε γιατί ανάλογα από την θεματική γωνίας, κάτι το λογοπαίγνιο μου, ανάλογα από τις προσλαμβάνουσες από τις παραστάσεις που έχει ο καθένας μας, από ε, το χαρακτήρα του, μπορεί ένα βιβλίο αυτό το περιγράφει ένα βιβλίο ή ο τρόπος που το περιγράφει να μην του λένε τίποτα, μπορεί να τον συγκοινωνώ μπορεί να τα θεωρεί ε, αριστούργημα. Το ίδιο ακριβώ όπω και με τα άλλα έργα τέχνης, με, και με τη φωτογραφία των λευκομπατών που έλεγα πριν σε αυτό ως αυτό μοιάζουν όλα τα έργα τέχνη. Να καλησπρίσω και την ε, κουπρίτσα η οποία έρθει και αυτή στην ε, παρέα μας. Καλησπέρα, τα χρόνια μου πολλά. Ελπίζουμε να σου κρατήσουμε όμορφη και ε, πάμε στο to remember κομμάτι, για πόψε. so this is christmas just ο so This Is Christmas έχει πολλές εκτελέσεις και <laughs> έτσι καταλάθω άλλη μια διαφορετική εκτελέση όμως δεν πειράζει η είναι αυτή η εκτελέση είναι γνωστή με το John Lennon και το δικαιοκό όνο oh, no. η προηγούμενη εκτελέση που καβάλι ήταν με τις Ινδιόν δεν πειράζει συμβαίνουν και αυτά είπαμε ζωντανά το ραδιόφωνο ε, δικές μου όλε οι επιλογές ε, επομένως, ε, συμβαίνουν και αυτά, δεν πειράζει, δεν πειράζει δεν νομίζω ότι χάλασε από ακριβώς όπως λέει και ο Λουκάς, άμα δεν τα βάλουμε αυτά τα αργούδια τώρα, πώς θα τα βάλουμε του χρόνου μα. μας την εποχή θα τα ξαναβάλουμε ε, δεν ξέρω τι ε, έχουν παίξει τι θα παίξουν οι άλλοι παραγωγοί όσοι από αυτούς δεν είναι σε διακοπέ, εντάξει, Αυτές οι μέρες μέσα σε όλα ε, τις κλασικές ταινίες των Χριστουκάντων, είναι και αυτά μέσα στην, πλέον μέσα στην παράδοση, να το πω, του, των ημερών να ακούμε κάποια συγκεκριμένα τραγούδια. Ε, α, έχουν γίνει και τέτοια, εντάξει, έχει παίχτε και κατά καλό καιρό αυτό, ναι, εντάξει, γιατί όχι... Α, <laughs> μπορεί ναι, ανάλογα πότε θα πέσει ήχογράφηση μια επανάληψη της εκπομπής ε, μπορεί και αυτό να να συμβεί δεν είναι ε, δεν είναι περίεργο ε, εντάξει ε, δεν, ε, δεν υπάρχει λόγος να ανακτούμε ένα ωραίο τραγούδι είναι ωραίο τραγούδι και σ... Να φέρει σε οποιοδήποτε που έχει του χρόνου. Να, στην προηγούμενη εκπομπή δεν σα έλεγα για το γνωστό Μεσία του Χέντελ. Ο Μεσία είχε γραφτεί ε, κυρίω με το που κατά νου, κατά τη όμω ήταν κλασικό των ε, Χριστουγέννων. Και ε, τώρα θα μου πει ποιο είναι ο Μεσία του Χέντελ. Είναι αυτό με το, το γνωστό χωροδιακό το. Αλληλούια, αλλούια. Τέλο πάντων, το έχω βάλει και σε άλλε εκπομπέ. Ε, ε, αν θέλετε επανάληψη να μου πείτε να το το βάλω αν όχι σήμερα σε κάποια από τις ε, επόμενες ε, με είχαν ρωτήσει με έχουν ρωτήσει κανένα δύο φορές αν ε, ε, ε, θα κάνω παρουσίαση τη γνώμη έχω για το bookia bookia.gr τώρα σαν όνομα ε, πώς πρέπει να ξεκινήσω από αυτό ε, σαν όνομα δεν μου άρεσε ε, παίρνουμε το αγγλικό book κολλάμε και μια κατάληξη ελληνική να την πω έτσι εξελληνιστική να την πω δεν ξέρω Κόλάμε και το GR και βγάλαμε ένα ε, και δεν το χάζατε βιβλία.gr άλλωστε τώρα σε περίπτωση που δεν το ξέρετε ε, μπορούμε να κατοχυρώνουμε και διευθύνσεις και οι περιοχές δεν έχουν κανένα πρόβλημα να τις χειριστούν και με ελληνικούς χαρακτήρες 3w Άνετα. Ε, δουλεύει. Δείτε παράδειγμα το forum στο οποίο, το οποίο παρακολουθώ και το έχω γράψει και στα links εδώ πέρα το leshie.gr. Στα ελληνικά μου, θα μπορούσαν να το πούνε έτσι. Τι είναι το book είπαμε, το έχουμε αναφέρει και παλιά. Λέωτερα κοινωνικό δίκτυο για βιβλία. Ε, ε, ε, εγώ συμμετέχω στο Goodreads το οποίο είναι διεθνέ, ε, κυρίω ε, Κοσ, έχει από όλο τον κόσμο όμω μέλη και έχει να βρει κανεί και βιβλία ε, από όλο τον κόσμο, αφού τα περισσότερα βιβλία τα ίδια τα μέλη του τα καταχωρούν και έτσι βρίσκει κανεί ανeta και τα ελληνικά βιβλία ή αν δεν τα βρει, ανeta πολύ εύκολα τα προσθέτει και δεν είχαμε κάποιο. Ε, κάποιο θέμα και mm. το... okay, λοιπόν φιλοδοξία να γίνει το ελληνικό site για το βιβλίο ε, δεν ξέρω πόσα μέλη έχει, δεν έχω γρα... εγγραφή καταρχάς ξέρω ποιο είναι, η διευθύνση του είναι γνωστή μπορεί κάποιο να πάει, να δει, να φύγει να το γνώμη του ε, καλά δεν έχω τον χρόνο να συμμετέχω σε όλα τα φόρουμ που υπάρχουν και πιστεύω πάμε πάρα πολλά φόρουμ ιστολόγια για το βιβλίο δεν έχω όλο τον χρόνο για να παρακολουθώ το κάθε τι σε σχέση ε, με το βιβλίο πολύ θα το ήθελα <σχελίδι> αλλά ε, καταλαβαίνετε ότι ε, δεν γίνεται Επίση, για να συμμετέχεις σε ένα κοινωνικό Δίκτυο. πάντων, λοιπόν, σε ένα τέτοιο αυτό θέλει και κάποιο χρόνο να παρακολουθήσει τι γίνεται, να συμμετέχει σε ομάδε, ε, γιατί όχι να γράψει και εσύ. Κάποιε γνώμε, κάποιε κριτικέ. Ε, θέλει το χρόνο του. Ε, δεν τον έχω βρει ακόμα. Ε, δεν μπορώ να το συστήσω ή να μην το συστήσω σε, σε κάποιον. Ε, η... Δεν το έχω παρακολουθήσει επίση αρκετά για να εκφέρω γνώμη. Δηλαδή, δηλαδή αν το εκφέρω γνώμη σχετικά με το ποια βιβλία, ε κυκλοφορούν εκεί μέσα τι γίνεται με τις κριτικές αν οι κριτικές είναι ε, κανονικέ κριτικές αναγνωστών ή αν είναι λίγο μένα τα πράγματα ε, μέχρι από μένα δεν το έχω παρακολουθήσει ε, και δεν μπορώ να εκφέρω τέτοια απόψη δεν ξέρω αν κανείς από σας είναι ήδη και μας α, διαφωτίσει πάντως αν υπάρχει τόσο λαϊκή Απέτυχε να το πω έτσι. Θα φροντίσω και εγώ κάποια στιγμή να εγγραφώ και να σα μεταφέρω καθαρά την προσωπική μου άποψη. Να καλησπέρισω εδώ πέρα και το φίλο μας τον Νίκο που έχει. Νίκο, καλησπέρα, πολλές ευχέ. Και τον John Doe που μα ακούνε. Ε, πολλές ευχέ και στους δυο σα. Ε, ελπίζω να παράσετε κι εσείς ε, καλά θεωρώ όπως είπα αν ε, είναι θα σας μεταφέρω ή αν βρω από πρώτο χέρι άποψη θα σα τη μεταφέρω πάμε λοιπόν ε, ελπίζω όχι πάλι στο show this Christmas κάποιο άλλο Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Once in a year it is not thought amiss to visit our neighbors and sing out like this. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We want some piggy pudding, we want some piggy pudding. We want some figgy pudding and a cup of good cheer We won't go until we get some We won't go until we get some We won't go until we get some So bring it out here We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Once in a year it is not thought amiss To visit our neighbors and sing out like this Of friendship and love, good neighbors abound And peace and goodwill the whole year around. round Friede, Salud, Shalom The words mean the same Whatever your home, I can. Να ξεπεράσουμε κάτι διαφορετικό. το wish you a Merry Christmas σε μια από τι άπερε. Και εκεί πέρα, εκτελέσει του και αυτό. Ε, ναι, είπαμε ότι μα αρέσουν τα τραγούδια και τα αγαπάμε για τα τραγούδια τη εποχή. Ε, και αν ήσταν, ήμασταν όλοι κάποτε μικρά παιδιά, και νομίζω ότι τα περισσότερα μικρά παιδιά όλο τον χρόνο αυτό περιμένουν ε, αυτή την εποχή που θα ακουστούν αυτά τα τραγούδια. Περιμένουνε, έτσι έχουν τα περισσότερα μια εύθυμη διάθεση και καλό είναι, είπαμε, και στην προηγούμενη κομπή, τα σατουρνάλια ήταν γιορτή, <coughs> <coughs> <Συγνώμη>. επιβαλλόταν <coughs> η χαλάρωση λίγο των αυστηρών πλαισίων, έτσι γιατί όχι, και εδώ νομίζω αυτές οι γιορτές επιβάλλεται να χαλαρώνουμε, το παρακάνουμε ίσως λίγο μια φορά στο φαγητό άλλωστε κοιτάξτε και χειμώ, χειμώνας είναι ο χειμώνας όσο να τραβάει το πιο βαρύ φαγητό σε σχέση με, τη, με την άνοιξη με το καλοκαίρι έτσι ε, κάνει συνήθως κρύο ε, τραβιάται λίγο το πιο πλούσιο, το πιο λιπαρό το πιο βαρύ φαγητό τώρα δεν ξέρω τις προσωπικές σας προτιμήσεις ε, στο φαγητό των ε, η τα, τα Γαλλοπούλα έχει διεκδικήσει σημαντικό μερίδιο στις, α, στα τραπέζια μα τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα, στι τελευταίε δεκαετίε. Το πιο παραδοσιακό είναι το χειρινό τα Χριστούγεννα, αν και αρκετό κόσμο, αν δεν βάλει και το αρνάκι των οφέλητε μέρες δεν το πιάνε. Τι να κάνουμε με περιορέξιου ε, ο δυστυχόμενο. πάντοτε τα αγγλικά είναι πιο στάνταρ έτσι. Συμφωνούμε με όλο για και αν έτσι και δίπλε είναι το τα νομωρά είναι αγγλικά των υγρητών και από εκεί υπάρχουν ένα σωρό άλλα αγγλικά που, πλουτί, που πλουτίζουν το τραπέζι σας και το πρόβλημα με τον υποφελόμενο είναι ότι ό,τι γλυκό υπάρχει θα το τιμήσει δεν υπάρχει περίπτωση Έτσι. αλλά είπαμε δεν πειράζει, συγχωρούνται αυτά είναι αίθιμα που κρατάνε από αρχαιοτάτων χρόνων όπως συνηθίζουμε να λέμε πάμε και στο επόμενο κομμάτι μας It's Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time, we let it. Ένα κλασικό Χριστουγεννιάτικο Bandai Do The New Christmas. Ναι, αλλά ε, δεν ξέρω αν έχουμε κάνει καθόλου πρόοδο σε αυτά τα θέματα. Αν... Αν... καλό είναι καλό θα ήταν. Δεν μπορώ να ασχοληθώ και με τα κοινωνικά και λοιπά ε, θέματα κάπου εντάξει. σω ο καθένα μας μέσα από την καθημερινή του ζωή, την προσωπική του ζωή να μπορεί να, να κάνει και από όμω. Ε, δεν, δεν έχει νόημα μια φορά το χρόνο ή μια φορά στο τόσο να κάνουμε κάτι. Θέλει, θέλει καθημερινή, όχι σχοληση Καθημερινή θα έλεγα, ο τρόπο που ζούμε ο καθημερινό να είναι. Τέτοιος. Με καλή συζήτηση όμως αυτή η φιλοσοφία που λέγαμε και δεν ξα... εντάξει δεν είναι ούτε η ώρα ούτε η μέρα για να την κάνουμε ίσως σε κάποια άλλη ε, θεματολογική εκπομπή ίσως ε, κάπου αλλού έγινε ε, ε, και αυτή η συζήτηση. Εκείνο που ξέχασε, είδατε δηλαδή προηγουμένως, έλεγα για λευκόματα, για φωτογραφίες και αυτό εκείνο που ξέχασε, σας πω ενώ ελοκλήρωσα και, το, και στο Instagram, είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ε, ε, photo challenge που λένε πρό, πρόκληση, πρόσκληση για φωτογραφίες για φωτογραφίες με θέμα το βιβλίο πάλι που διάρκειασε μία με 25 Δεκεμβρίου για Χριστούγεννα, κάθε μέρα και κάτι διαφορετικό σχέση με το βιβλίο εκεί λοιπόν ε, ε, Όσοι έχετε Instagram ή όσοι έχετε πρόσβαση στο, στο, στο κάποιο tablet κινητό ή οτιδήποτε ή όσοι μέσω ίντερνετ έχετε πρόσβαση στο Instagram και μπορείτε να δείτε και τις δικές μου φωτογραφίες ε, μεταξύ άλλων βέβαια ε, να δείτε και τις δικές μου φωτογραφίες για τι έβαλα κι εγώ και μάλιστα έβαλα, καταφέρα 25 φωτογραφίες όλες με την δοσμένη θεματολογία. Ε, το πιο εύκολο είναι να βάλετε tag, ε, ε, αυτά τα hashtag που χρησιμοποιούνται, τα ξέρουμε και από το Twitter, τα ξέρουμε από ένα σωρό site, βάλετε hashtag με το... Ε, με τους βιβλιοσκόληκες, ναι, το πιο εύκολο αυτό, ε, και θα δείτε τις δικές μου, και όχι μόνο φωτογραφίες, με το βιβλίο, ε, με θέμα... Το βιβλίο και μπορείτε να έρθετε στην εκπομπή και να μου πείτε ποιε σα άρεσαν, ποιε όχι. Και γενικά υπάρχουν αρκετέ φωτογραφίες εκεί πέρα με βιβλία γενικά στο Instagram. Και α, από το βλέπω εδώ πέρα ο Λουκά δοδηλώνει και εθελοντή για το να μα διαφωτίσει τι πει με το bookia.gr Λουκά, μακαρύ και αν είναι καλό, πας μας να όντω καλό ε, πας μας και εμάς εντάξει, θα, βρούμε, θα βρούμε το χρόνο ε, το που είπε όπως είπα να σε βαλούμε να κάνεις την παρουσίαση ε, του site μόλις αποκτήσεις και εσύ μενή άποψη ε, πάμε σε ένα να πιστρέψουμε σε ένα κλασικό πάλι τα της του κένων και αυτό με πάρα πολλές ε, εκτελέσεις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 I'm dreaming Of a white Christmas With every Λοιπόν, εντάξει, πασαγνωσαν δεμένα με τα Χριστούγεννα, το έχουν τραγουδήσει όλοι οι μεγαλοί. Τραγουδιστές εδώ εκτέλεση ήταν με τον Μπίγιν Κρόσμπι, συνήθως το ακούμε με τον Φραγκ Σινάτρα, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, ε, δεν έχει σημασία, αυτό σημασία για την ε, ρεότητα του τραγούδης συνδεδεμένο με τα Χριστούγεννα. Ε, Πέρασε, βλέπω πέρα η ώρα, έτσι με την κουβεντούλα, με την παρεούλα εδώ πέρα. Ε, δεν ξέρω πώς σας φάνηκε, δεν ήταν θεματική να το πω, έτσι δεν είχε συγκεκριμένο θέμα. Σήμερα κουβεντούλα, μουσικούλα, πιστεύω καλά πέρα. Εγώ τουλάχιστον πέρασε καλά. <χω> ε, δεν ξέρω, ελπίζω και εσεί να περάσατε καλά. Όπως είπα και στην αρχή, αυτή είναι η τελα εκπομπή του 2014 η επόμενη Κυριακή καλώ πάνω των πραγμάτων θα είναι το 2015 η επόμενη Κυριακή πλέον θα είναι 4 Ιανουαρίου του 2015 θα επιστρέψει και ο, ο, ο Θεροβάμωνος και ενικά <coughs> και, είναι και, και παραγωγοί θα αρχίσουν ε, να επιστρέφουν ε, δεν ξέρω αυτές τις μέρες πάλι το πιθανότερο θα είμαι μακριά από υπολογιστή σκοπεύω ε, ε, και είναι υποχρεώστη σκοπεύω κάπου να λείψω και μερικές ημέρες επομένως ε, θα δύσκολα θα με δείτε και στο, στο chat ε, όπου μπορώ θα ακούω <σχελίδι> είπαμε, ε, δεν αφήνω το Radio Music και σίγουρα δεν ε, πρόκειται ε, έτσι να σας ξεχάσω την επόμενη Κυριακή ε, θα είμαστε πάλι μαζί εδώ με τι εκπομπέ μα να πούμε πώς περάσαμε την Πρωτοχρονιά Και λέμε σε πώς περάσαμε τα Χριστούγεννα θα πούμε μετά πώς περάσαμε την Πρωτοχρονιά θα δούμε για το 15 τι κάναμε, τι θα μα φέρει το 15 και έτσι... Θα ξεκινήσουμε, ελπίζω να ξεκινήσουμε καλά το καινούριο έτος Βέβαια, εντάξει, λίγο πολύ, <laughs> δεν ξέρω, ίσως είναι και οι εποχές, ίσω είναι και η συνήθεια Αλλά λίγο πολύ περισσότερο τη, τη χρονιά τη μετράμε με το σχολικό έτος και λιγότερο με το ημερολογιακό ναι, ξέρω να συμβαίνει και σε άλλους. Ε, συμβαίνει, αλλά πάντα δυσκολευόμουν να, να, να δω το, έτσι, στη μέση, που είμαστε τώρα τη την αλλαγή του έτος, πιο καλά την αντιλαμβάνομαι το, το καλοκαίρι, το... Σεπτέμβριο. Α, ναι, σε ευχαριστώ, Λουκάντα. Θα μου χαλάσει το χατήρι. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγουδάκι έτσι που θα το. να το πω έτσι χαρτολόγοντα τα ελληνικά για να μην ξαχνιόμαστε. Μπορείτε. <Τι> in turn Σε στίχος του εθνικού ποιητή θα με τη σκουτία του Robert Burns Ένα τραγούδι το οποίο έχει μελοποιηθεί και στο, έχει στον αγγλόφωνο κόσμο Είναι παραδοσιακό της ε, πρώτοχρονιάς Μια και έρχεται σε λίγε μέρε η αλλαγή του χρόνου Είναι το τραγούδι με το οποίο χαιρετούν, αποχαιρετούν τον ε, παλιό χρόνο και υποδέχονται και υποδέχονται το νέο και μάλιστα στην Αγγλία στις βρετανικέ νήσους γενικότερα ε, είναι ε, παραδοσιακό η αυτή ακριβώ η αλλαγή του χρόνου και το τραγούδι να παίζεται με τη συνοδεία του γνωστού σκοτσέζου με, τη, με την γαϊδα του ασκαβλού του δικού μας μην μας φαίνεται περί παράξενη γαίδα είναι και... και δικό μας παραδοσιακό όργανο, όχι ακριβώ το ίδιο, αλλά στην ίδια αρχή, στην ίδια κατηγορία βρίσκονται. Και καμιά φορά το ε, λέω και εγώ χαριτολογώντας, ε, είναι απίστευτο ένας λόγος που φοράει φουστάνελα να πόσο ανέκδοτα έχει για ένα άλλο λόγο που φοράει το κίλτ. <χει> λοιπόν, υπάρχει περιπτώσει ε, με αυτό το πολύ όμορφο για την πρωτοχρονιά, φτάσαμε στο τέλο τη εγώ να σας ευχαριστήσω όλους για την ακρόαση και για την παρέα που μου κρατήσατε σε αυτό το κρύο απόγευμα της Κυριακή, ε, Το μόνο που μπορώ να πω είναι πολλές ευχές για το νέο έτος, να πραγματικά να σας φέρει ε, ό,τι επιθυμείτε και να φέρει ευτυχία, αν είναι δυνατόν να φέρει ευτυχία ε, σε όλο τον κόσμο. Και εντάξει, έχουμε λίγες μέρες ακόμα, αλλά είπαμε εγώ θα σας δω κατόπιν εορτήσει ξανά Επομένω, θα μου επιτρέψετε να σας αποχαιρετήσω με τα κάλαντα της ε, πρωτοχρονιάς από την παιδική χοροδία του Σπύρου Λάμπερου ε, αυτή τη... <κυρίζει> και αυτή τη φορά.